Αυτά τα δέντρα λοιπόν που και ο Κώστας Καζάκο στην αρχή μα είπε, που δεν βολεύονται, και στη συνέχεια ο Μπιθικότσι, αυτέ οι πέτρε που δεν βολεύονται επίση και αυτά τα πρόσωπα που δεν βολεύονται, δεν έχουν ακούσει το στέλιο πέτσα ώστε να προσαρμοστούν και αυτά. Να αρχίσουν δηλαδή να βολεύονται. Το ίδιο ισχύει και για αυτέ τι καρδιέ, κυρίω για αυτέ, που δεν βολεύονται. Πρέπει να βολευτούν και οι καρδιέ και τα δέντρα και οι πέτρε και τα πρόσωπα, πρέπει να βολευτούν όπω λέει ο πέτσα και να προσαρμοστούν. Αν θέλουν βεβαίως να μην πεθάνουν. Ας αφήσουν τον ποιητή όλα αυτά και ας ακούσουν το Στέλιο Πέτσα και τις νεοφιλελεύθερες οδηγίες της κυβέρνησης. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για το απροσάρμοστο τοπίο. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως, πρέπει να αλλάξει, δεν υπάρχει φως, μονάχα νερό, τουλάχιστον νερό έχουμε. Για το φως, όπως ακούτε, για το ρεύμα δηλαδή, γίνονται διάφορες συζητήσεις και στην Ευρώπη μπορεί να ληφθούν και μέτρα. Ξεκινήσαμε με τη φωνή του Κώστα Καζάκου, αυτή την εμβληματική φωνή, την έχουμε ακούσει σε πάρα πολλά, εδώ στο, σε πίεση του Γιάννη Ρίτσου, δεν θα τελειώσουμε εύκολα ούτε με τον Κώστα Καζάκου, ούτε με την Ειρήνη παπά. Έχετε μάθει, φαντάζομαι τα νέα. Ο, ούτε με το στέλιο Πέτσα. Ο Στέλιος Πέτσα είναι ποιητή των όλων, χωρί κάπα. Τον όλων. Χθε έκανε αυτή την περίφημη δήλωση. Ε, απέδειξε πάρα πολλά για άλλη μια φορά. Έχει σοκάρει το πανελλήνιο, Λογικό είναι. Προσπαθεί να τα μπαλώσει, τίποτα δεν καταφέρνει. Χειρότερα τα κάνει που συμβαίνει πάντα με τέτοιου τύπου και με τέτοιε δηλώσεις. Εδώ λοιπόν είναι ένα κόστο. Μήπω θα έπρεπε να επιχορηγηθεί, εφόσον τα βοηθήσουμε, το κράτο βοηθάμε. Δηλαδή, δεν βοηθάμε μόνο του ανθρώπου, να επιχορηγηθεί με έναν τρόπο η αλλαγή είναι από το φυσικό αέριο στο πετρέλαιο. Υπάρχει παιδέλαιο. κάτι που εξετάζεται ω προς βάση. αυτό. Νομίζω ότι το βασικό ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσει είναι να δείχνουμε προσαρμογή. Όποιο αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώ πεθαίνει. Ε, και. Απαντώ εγώ. Όποιο αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώ πεθαίνει. Ο Στέλιο Πέτσα τα λέει αυτά. Επικαλούνται ο Πέτσα και ο Άδωνη που θα ακούσουμε σε λίγο τη φύση για στοιχείο τη για να πούν ότι όποιο δεν προσαρμόζεται πεθαίνει. Αυτό αφορά τα γονίδια. Εδώ έχουμε κοινωνία που δεν λειτουργεί με γονίδια. Εδώ έχουμε οικονομικό σύστημα, οικονομική, πολιτική εξουσία, τάξει και συμφέροντα. Αυτά δεν λειτουργούν με γονίδια. Τη σχέση έχει προσαρμογή στη φύση με την προσαρμογή στον καπιταλισμό. Γιατί αυτό έχουμε σε αυτή την κοινωνία. Πώς θα προσαρμοστεί ο εργάτη που ζητάει ο κύριο Πέτσας, ο συνταξιούχος, ο μικροεπιχειρηματίας, ακόμη και ο μεγάλος επιχειρηματίας, ώστε να μην πεθάνει. Γιατί η όποια προσαρμογή και όποιο θάνατος αφορά τον αδύνατο. Ποτέ τον ισχυρό, γιατί ο ισχυρός δεν χρειάζεται να προσαρμοστεί, ενισχύεται. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με αφορμή και πρόσχημα την πανδημία ενισχύθηκαν. Δεν προσαρμόστηκαν, από τη λίστα Π Ένα απλό παράδειγμα ενισχύθηκε από την κυβέρνηση, δεν προσαρμόστηκε στα δύσκολα της πανδημίας και πήρε 120 εκατομμύρια όλων μας. Οι τράπεζες στα χρόνια του Μνημονίου δεν προσαρμόστηκαν, ενισχύθηκαν με κάτι τρελά δάνεια και ποσά που πήραμε όλοι μας. Μια μεγάλη επιχείρηση γενικότερα στην Ελλάδα και παντού στον κόσμο, τον Δυτικό, ενισχύεται με δανεικά και αγύριστα ή ευνοείται με φοροαπαλλαγές, δεν προσαρμόζεται. Εδώ, λοιπόν έχουμε τη φυσική... Εδώ δεν έχουμε φυσική διαδικασία, εξέλιξη και γονίδια. Εδώ έχουμε καπιταλισμό που παρεμβαίνει ώστε να ενισχύονται πάντα οι ισχυροί και να πεθαίνουν οι αδύνατοι. Ο ισχυρό δεν χρειάζεται να προσαρμοστεί, γι' αυτόν υπάρχει βεβαιότητα ότι δεν θα κινδυνεύσει να πεθάνει. Ο ανίσχυρος πρέπει να προσαρμοστεί, αλλιώ θα πεθάνει. Κάποτε, κάπου αλλού, σε άλλο τόπο και άλλη, άλλα μέρη και άλλε εποχέ, ήταν και εκείνοι οι εργάτε που ζήταγαν ψωμί και οι ανόητοι δεν ήξεραν να φάνε παντε όπω του πρότεινε. Ο Πέτσα τη εποχή, Αντουανέτα την λέγανε. Ο Πέτσα λοιπόν θεωρεί ότι ο κόσμο έχει επιλογέ. Αυτό είναι το πολύ ωραίο. Και το θεωρεί ηλίθιο τον κόσμο που δεν ακολουθεί την καλύτερη επιλογή τη δεδομένη στιγμή. Ούτε που του περνάει από το μυαλό ότι για το μεγαλύτερο κομμάτι τη κοινωνία δεν υπάρχει επιλογή. Δεν του έχουν αφήσει επιλογή. Έτσι είναι δομημένο αυτό το σύστημα ώστε να μην έχει επιλογή το μεγαλύτερο κομμάτι τη κοινωνία. Ψηλά γράμματα. Προστά τουλάχιστον μια απάντηση Σε αυτό ναι, ναι. το Ο δεν προσαρμόζεται πεθαίνει οποι, πρότωμας... που έχετε πει Που πρέπει να σας πω ότι έχει κάνει πολύ κακή εντύπωση Δεν το εντύπωση. πει εγώ το έχετε Είναι χράψει. βασική αρχή της βιολογίας Η βιολογία λέει ότι στην φύση Από το επίπεδο του γαλαξία Μέχρι το επίπεδο του μονοκύτταρου οργανισμού όποιο δεν προσαρμόζεται πεθαίνει Όποιο δεν προσαρμόζεται πεθαίνει Προσαρμοστείτε βρε σα Τι να προσαρμοστείτε. Και θα ζήσετε, αλλιώς θα πεθάνετε. Εδώ μια παλιότερη δήλωση του Αδόνιδος, που λέει περίπου αυτό που είπε και ο Πέτσας, που κάνουν με το δικό τους τρόπο αυτή τη σύγχυση, δημιουργούν αυτή τη σύγχυση μεταξύ φύσης και κοινωνίας, ώστε να αποδείξουν ότι φταίτε εσείς, που δεν έχετε τα γονίδια, δεν έχετε την ικανότητα, την προσαρμοστικότητα να αλλάξετε για να ζήσετε. Αλλιώ θα πεθάνετε Ε, ο ηγέτης τους αυτός που τους έχει επιλέξει να είναι υπουργοί έχει κάνει μια αντίστοιχη περίπου έτσι μοιάζει δήλωση Δεν τρέφω πάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση Δεν τρέφω πάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες, κοινωνία χωρίς ανισότητες. κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση Μπράβο Έρχεται και η ανθρώπινη φύση μαζί με την άλλη φύση και μπλέκονται όλα πάρα πολύ ωραία. Και πάντα θα υπάρχουν ανισότητε και πάντα θα υπάρχουν θάνατοι. Τι να κάνουμε εμεί, και τα καιρικά φαινόμενα. Το είχε πει και ο οικονό μου παλιά. Με το Θεό δεν μπορεί να τα βάλει κανεί. Με την ανθρώπινη φύση δεν μπορεί να τα βάλει κανεί. Με τη φύση δεν μπορεί να τα βάλει κανεί. Με την εξέλιξη τη φύση. Επίση μιλάμε για κοινωνίε όμω. Για ανθρώπου που έχουν την νοημοσύνη και τα φτιάχνουν όλα αυτά. Τα διαμορφώνουν όλα αυτά και τα καθορίζουν όλα αυτά. Ψηλά γράμματα, ξαναλέω, όλα αυτά πως απαντώνται, πως λύνονται με τον άρτιο σχεδιασμό της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση με άρτιο σχεδιασμό. Εύτε μαλακία! Εύτε μαλακία! Με επαγγελματική εφαρμογή. Χωρί κοπανάτη, την είδε έξω την παλατέρνα. Καταφέρνει από την έναρξη τη πανδημία το Μάρτιο του 2020 να βρίσκει συνεχώ νέου πόρου, ένα αρχίζει σ... για να στηρίξει την κοινωνία, την πηδίξατε. Αλλά και τι επιχειρήσει. Η κυβέρνηση γνωρίζει και το που θέλει να φτάσουμε! Στο διάλο! και ξέρει πώ θα πάμε στον προορισμό αυτό. Δεν θα μείνει κανένα χρόνο, θα πεθάνουμε όλοι Αυτά που ανακοίνωσε με τη στα μέτρα είναι καλά. Ο Μια χαρά ενδο, Μια χαρά έτυχη είναι, ένας ένας, άλλον, άλλον, είναι Άψησης, τη συντάξιση. Ναι, όλα, όλα εντάξει είναι, είναι Μια χαρά Είναι μια χαρά Ιντους μια χαρά Το έλεγα εγώ Και μου στείλανε στο mail κάτι θρακιώτες Και μου λέει είναι δύο λέξεις Είναι το είναι και το αυτός Σε σύντμηση και σε προφορά βγαίνει Ιντους Είναι αυτός Όσο το λέει και ο Κύρκος Το επιβεβαιώνει δάσκαλος του γένους Οπότε προχωράμε παρακάτω Πτύν το παρακάτω Ιντους το τρίπτυχο Ο Πρωθυπουργό παρουσίασε το τρίπτυχο Που διασφαλίζει την κοινωνία και την πατρίδα Ρούχα, Ο Πρωθυπουργό παρουσίασε το τρίπτυχο Μπακαλιάρο, κορδελιά, ταραμωσαλάτα, παστίτσιο που φτουράει. Ο Πρωθυπουργό παρουσίασε το τρίπτυχο Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γοριμού. Το τρίπτυχο Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γοριμού. Γεια σουρε, για γεια σουρε. Λίγο κρασί. βαβα λάσшай kẻτα ποτέ ρε φιλάρακι, ποτέ, ρε ποτέ. Σκατά να πιάνεις να γίνεται ρε μαλάκανε. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε και το τριπτίχο σε διάφορε εκδοχέ από κρασιά, θάλασσες, παστίτσια, αλγόρια, μουσακάδες, αποτιντόρηκε τα ιπόλιπα. Το τριπτίχο τη Κυβερνήσεω που με μεάρτιος σχεδιασμό, επαγγελματισμό, όλα αυτά τα λεί μονος του, τα γράφει μάλλον μόνο του και τα απανγέλει στο press room κάθε μέρα. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Τι είπα εγώ τι έχουμε. Χρησιμοποίησα μια, ξέληνη, μια ξύλινη λέξη και γενικότερα γλώσσα, αλλά το λέει και ο Άδωνη. Είναι λίγο περίοδο. Κάνουμε αυτά κάθε χρόνο Αν ο πόλεμο τελειώσει ναι. και η κατάσταση ομαλοποιηθεί, το φυσικό αέριο πλέον θα πάει πιο χαμηλά και από πριν. Άλλο ξαναλάξουμε του χρόνο Θα πηγαίνουμε πάντα στον καπιταλισμό εκεί που μα συμφέρει, κύριε Παχλημίτζο. Αυτή είναι η απάντηση. Θα πηγαίνουμε πάντα στον καπιταλισμό εκεί που μα συμφέρει, κύριε Παχλημίτσο. Αυτή είναι η απάντηση. Είναι λίγο πιο εξελιγμένο από αυτό που τη χοντράδα που, που πέτσα χθε και δεν μπορούμε να τη μαζέψουμε με τίποτα. Εδώ λοιπόν στον καπιταλισμό θα πηγαίνουμε όπου μα συμφέρει. Δεν μπορείτε. Ξεκουβαλίστε, ξεκουνηθείτε, άχρηστοι για άλλη μια φορά. Είστε σε μια δουλειά, παίρνετε 700 ευρώ. Φύγετε από αυτή τη δουλειά και θα πάτε σε μια άλλη δουλειά που θα παίρνετε 5.000 ευρώ. Να το. το λέει ο Άδωνης. Θα πηγαίνουμε εκεί που μας συμφέρει. Γιατί δεν το κάνετε, γιατί δεν το υλοποιείτε. Έχετε τη δυνατότητα, έχετε την επιλογή. Κάντε το, αν δεν το κάνετε συμφθέτε. Η δυνατότητα υπάρχει. Η επιλογή υπάρχει και 5 εκατομμύρια, λόγω πέντε χιλιάδες, ψηλά. Έχετε δυνατότητες και επιλογές και επειδή σα συμφέρει πρέπει να το κάνετε, το λέει ο αρμόδιος υπουργός αναπτύξεως, θα πει κάποιος, κοινικές δηλώσεις. Ε, ναι.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 Όλοι θέλουν να πάνε στο πανεπιστήμιο. Τι είπα να πει όλοι στο πανεπιστήμιο. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίσοι. Το ζήτημα των μέσων μαζικής μεταφοράς. Κάναμε το καλύτερο το οποίο μπορούσαμε. Προφανώς θα μπορούσαμε να διεχομένως να κάνουμε και κάτι περισσότερο. Δεν ξέρω τι θα ήταν αυτό γιατί δεν μπορούμε να γεννήσουμε λεωφορεία. Θα μείνει η έκταση. Θα μείνει ο ανεμόμυλος. Κάποια στιγμή θα κα Αν δοθεί η εντολία από κάποια περιοχή σας παρακαλώ να συμμορφωθείτε. Τα σπίτια ξαναχτίζονται και τα δέντρα θα ξαναφυτρώσουν. Θα γίνουμε εμείς οι ίδιοι εργολάβοι, ξαναρωτώ. Ναι. Η απάντηση είναι ναι. Και εμείς συνέπει... θα συγκριθούμε με τους μεγάλους εργολάβους και ε, Για... υπουργέ. Έχετε... Θα γιατί... συγκριθούμε με αυτού. Για... Δηλαδή εμείς, δηλαδή, εμείς δηλαδή, θα δώσουμε προσφορά στο δημόσιο πολύ. και θα, θα προτιμήσουν εμάς. Ναι. Δεν τρέφ για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Ένα μικρό μαζεματάκι από κοινικές, τις λέω εγώ τώρα, κάποιοι άλλοι τις βρίσκουν εγωιτευτικέ και πάρα πολύ ωραίες και προσγειωμένε δηλώσεις του πρωθυπουργού μας, εκεί που λέει θα καούν, θα καεί, εννοούσε ένα βάσος στην Κέρκυρα, θα καεί θα καεί, τι να το φτιάχνουμε. Ε, με την κυρία είναι μια συνομιλία, όταν ήταν υπουργό. στο Σαμαρά τότε που έλεγε στι ότι θα πολιθείτε αλλά θα κάνετε τερίες και θα μπορείτε, θα έχετε τις ίδιε δυνατότητες και ευκαιρίες με τους διαγωνισμούς του δημοσίου να ξαναπάρετε τη δουλειά που κάνετε τώρα ως εταιρεία βέβαια και το ρώταγε η αρμική κυρία την αυτά που μου λες και τους έλεγε ναι θα τα κάνετε όλα αυτά ποια είναι η απάντηση σε όλα αυτά γιατί πάντα ψάχνουμε την απάντηση είναι η ίδια αλλάζει η μορφή της η... το περίγραμμά της κάθε φορά είναι μια αντίσταση, μια ανυπακοή να μην μας σύσεις σε όλα αυτά όπως ακριβώς έκανε η Αντιγόνη στην εξουσία του κρέοντα κρέων ο Μάνος Κατράκης Αντιγόνη Ιρήνη Παπά Και τώρα εσύ, εσένα μιλάω που μου χαμηλώνεις στα μάτια στη γη Ομολογείς Ή αρνείς πως έκανες αυτά που λέει. Τα ομολογώ. Και ούτε σκέφτηκα ποτέ μου να τα αρνηθώ. Ήξερες τη διαταγή μου να μην θάψουν το νεκρό. Το ήξερα. Και μόνο ότι τόλμησες να παραβείς τους νόμους μου. Δεν με διέταξε ο Δίας. Ούτε οι θεοί του κάτω κόσμου μας όρισαν τέτοιους νόμους. Και ούτε φαντάστηκα ποτέ πως οι διαταγές σου θα έχουν τέτοια δύναμη. Ώστε να μπορείς εσύ ένας θνητός να ξεπεράσεις τους άγραφτους και ασάλευτους θεϊκούς νόμους. Που δεν είναι ούτε σημερινοι, ούτε χθεσικοί. Μα αιώνιον μας δεν ξέρει από πότε Δε λυπάμαι που θα πεθάνω. Αν όμως άφηνα κείδευτό τον αδερφό μου, γι' αυτό ναι, θα λυπόμουν. Μα την αλήθεια αυτή θα είναι άντρας και εγώ θα είμαι γυναίκα αν μπορεί έτσι ατιμόρητα να αποδοπατάει τη βασιλική μου εξουσία. Κι αν είναι της αδερφής μου παιδί και η ποιος ταινή μου συγγενής Δεν πρόκειται να γλιτώσει τη θανατική ποινή. Σκότωσέ με, λοιπόν. Τι άλλο θέλει παραπάνω. Τίποτε άλλο δεν θέλω. Μου φτάνει αυτό. Ε, τότε μην αργεί. Όσο για του νόμου, ούτε του παραδέχομαι, ούτε εύχομαι να υπάρξει άνθρωπο που να του παραδεχτεί. Γιατί ποια μεγαλύτερη τιμή μπορούσα να είχα να κυδέψω τον αδερφό μου. Όλοι ετούτει είναι με το μέρο μου. Και θα στο λέγανε καθαρά αν δεν του έδαινε τη γλώσσα ο φόβο. Αλλά μόνο οι βασιλιάδε έχουν το προνόμιο να κάνουν και να λένε ό,τι του αρέσει. Τεράστια μεγέθη. Η φωνή του Μάννου Κατράκη, τα μάτια τη ειρήνη παπά. Αυτά νομίζω είναι από τα 100 που αν θα μπορούσε κάποιος να πει παίζουν σε ποια χώρα ζεις» θα τα βάζα άνετα και τη φωνή του ενός και τα μάτια της Ειρήνης Παπά που πριν λίγες ε, ελάχιστες ώρες μάθαμε το θάνατο της και ήρθε και προσθέθηκε στο θάνατο του Κώστα Καζάκ που τον πληροφορηθήκαμε χθε το βράδυ. Η μέρα σήμερα έχει και επέτειο τραγική, 100 χρόνια πριν στη Σμύρνη. και ατύτως καταστρόφημα. Το λιμάνι ήταν γεμάτο πτώματα η θάλασσα, δεν έβλεπες θάνασσα. πιάνανε το κουπαστί του βαποριού ή τους ρίχνανε ζεστό νερό ή τους κόβανε τα χέρια οι Άγγλοι και οι Γάλλοι. πλοία να σου πω γιατί να σου πω γιατί έλεγαν ότι δεν επιτρέπεται να φύγετε διότι δεν έχετε διαβατήρια λέει εφόσον έχουμε το δικαίωμα να φύγουμε έτσι όχι λέει τα πλοία των Ευρωπαίων που ήταν εκεί ανοίξαν τις κάβες και μέθυσαν τους, τους ναύτε. Mm. Και οι ναύτε δεν ήταν πια εις θέση να πονέσουνε αυτούς που ανέβαιναν με τα σκηνιά πάνω. Κατάλαβε και εκεί έγινε η πονηρία των μεγάλων. Είναι η φωνή της ε, φιλιός χαϊδεμένου. Από εκεί ήρθε και αυτή. όπως και ε, περίπου ένα, ένα 1,5 εκατομμύριο σύμφωνα με τα στοιχεία της εποχής η ανταλλαγή ήρθαν εδώ, ρίζωσαν οι άνθρωποι εμπλούτισαν αυτό τον τόπο την αποδόμεριά και του έδωσαν και πολιτισμό γιατί δεν ήταν και τόσο εδώ τόπο. του έδωσαν πολιτισμό ε, κόσμο πολιτισμό του έφεραν έθιμα του έφεραν συνταγέ, του έφεραν ένα άλλο πνεύμα μπολιάστηκε μετά εδώ και είναι, φτιάχτηκε Αυτό ο όμορφο τόπο και ο λαό με τα δικά του, εν περιπτώσει, συνεχίζει όταν έχει κέφια μεγαλουργή. Όταν δεν έχει, ζούμε αυτά που ζούμε. Όταν ήρθαν όμω εδώ οι πρόσφυγες τότε, δεν έτυχαν και τη καλύτερη αντιμετώπιση. Του έλεγαν με τα χειρότερα επίθετα. τουρκομερίτες, τουρκόσφοροι. Του έλεγαν με τα χειρότερα. πρόσφυγε. Και δυστυχώ υπήρξαν και πάρα πολλοί παλιολαδίτε, έτσι του λέγανε, παλαιού. Κατοίκου τη Ελλάδα δηλαδή, που μας λέγανε Τουρκόσπορου. Και αυτό ήταν ό,τι μεγαλύτερη βρισιά. Βγάλαμε το όνομα της πρόστιχα στην Ελλάδα. Οι Σμιριέ είναι πρόστιχα. Μιλάνε με του άνδρες, μπλένονται. Ελλήνε, βρονιάριδες, κι εμεί σου παιδί μου να μην σου αφάνε πρόσφυγη Είμαστε πρόσφυγοι, οι πρόσφυγοι. Τα παιδιά του τα φοβέριζαν ότι έλα να πιει το γάλα σου. Γιατί θα σε, αν δεν έρθει θα σε δώσω στον πρόσφυγα να σε πάει. Και οι εντολέ που δίνανε ήταν να μην συμμερίζονται του πρόσφυγε. Διότι ήρθανε να σα πάρουν τα αγαθά σα, την περιουσία σα, τι γυναίκε σα, του άντρε σα. Αυτοί μα έλεγαν από να βγουν στον παμπόριο που θα έφερνε. Μα είχαν σειρματοπλεγμένου. Δεν επέτρεψαν. την μετάβαση. Έλεγαν ότι έχουν αρρώστιες πρόσφυες και κανείς δεν εμπλησίαζει. Αρρώστιες, τύφο, χολέρα κτλ. Πριν 100 χρόνια σε αυτά τα νερά τα παγκόσμια παιχνίδια και ο πόλεμο γέμισαν τη θάλασσα με άψυχα πτώματα. Στου πετρελαίου τη Δρακοσπηλιά που λέει και ο Ιάκωβος Καμπανέλη στο Μεγάλο Τσίρκο. Εκατό χρόνια μετά ξαναγεμίζει η ίδια περιοχή πτώματα. Ναι, δεν είναι Έλληνε, δεν είναι Χριστιανοί, δεν είναι δικοί μα, είναι όμω άνθρωποι. Κυνηγημένοι, φτωχοί, ταλαιπωρημένοι και είναι και μωρά, όπω εκείνο το μωρό, το baby, που ο φόνο ο Λιμενάρχη Μυτιλίνη Κυριάκο Παπαδόπουλο δεζίπια, προσπαθώντα να το σώσει. Και τότε και τώρα, ίδια θάλασσα, ίδια αγωνία, ίδιο δρόμο, ίδια βάσανα, ίδιο κυνηγητό, ίδια ελπίδα, ίδια συμφέροντα, ίδιο θάνατο και ίδια αδικία. Η Άννα και ο Θεοφύλακτο Αμπράγωνα. Ζητούν πληροφορίες για το γιό τους Μιχαλάκη, ηλικίας 13 ετών. Τα ίχνη του χάθηκαν στη Σμύρνη το Σεπτέμβριο του 1922, κοντά στην ξύλινη Αποβάθου. Αρμαρωμένε βασιλιά, τι όνειρο τι παγανιά, με του πετρέλαιου τη δρακοσπηλιά, να σ' αναστήσω ήρθα μόνη ραπαλιά, πέτρινε πεθαμένε βασιλιά. Τα... Βγαίναμε, βρίσκουμε ανθρώπους στη και να μην υπάρχει κανένας αγνοόμενος. Αυτός είναι ο Κυριάκος Παπαδόπουλο, και τον αγώνα που κατέβαλε τότε για τα παιδιά, για τα μωρά. Το baby όπως το έλεγε. Μέχρι τώρα έχουμε ακούσει το ρίτσο, το Μίκη Θοδωράκη, τον την Καρέζη, τον ξυλούρι, τον καζάκο, την Ειρήνη Παπά, σε κείμενο βεβαίω του Ιάκουβου Καμπανέλη, Καρέζη Καρέζη, καζάκος, Καλά, νομίζω. Έχουμε μια περιουσία. Αυτός ο τόπος όλοι μας εμείς έχουμε προγόνους πολύ καλούς. Ένα μικρό δείγμα μέσα στο πρώτο μισάωρο το πήραμε λόγω και της ημέρας. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια όπως κάθε μέρα βεβαίως, 2 11 10 80 80 τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα σας περιμένει. Πάρτε να πείτε για τα τρέχοντα αυτό που μας απασχολεί και το λάβο βεβαίω η δήλωση του ποιητή γιατί ακούσαμε και αυτούς μέσα σε όλα αυτά του Στέλιου Πέτσα. Έλα ωραία μου. Επειδή με αυτό το πετσπάο ότι ο αρνείται να προσαρμοστεί πεθαίνει. Νομίζω ότι το βασικό ζητημένο σε αυτέ τι περιπτώσει είναι να δείχνουν προσαρμογή. Όποιο αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώ πεθαίνει. Να πούμε σε αυτό το πετσόπονο, λοιπόν, ότι δεν είναι επιλογή αν θα ζήσει να πεθάνει. Δεν είπαμε σε κάποιον. Εξε τι επιλέγει να προσαρμοσήσει όχι, εντάξει, να πεθάνει. Δεν είναι επιλογή, λοιπόν. Δεν έχουμε όλη τα φράκια να βάλουμε φυσικό αέριο και μετά πάλι πετρέμουν για φυσικό αέριο και μετά πάλι τούλο κτλ. Που θα μα πει ότι είναι επιλογή, Άκου άκει. <Πίσετε>, φιλέ, είναι φοβερό. Παίδι μου Τι θα πει ο Πέντσα σε αυτόν τον κόσμο πατάει ο πέτσα νομίζει. Πρέπει να το φτιάξει λίγο λοιπόν ο πέντε και να πει την αλήθεια μα. Ο, ο, ο πέτσα την κοσμάτα του που είναι, σου λέει ο άλλο τι είναι να δώσει τα 2 χιλιάρικα να ξανάξει. Λέει τα έλα και μένε. Εκείνο, να πάρουν η γύφτη, κάτω για μέτα. Αυτή νομίζει που έχουμε κανένα χιλιάδε στο σερπιτάκι και τα αγαπεί που δεχόμαστε. Α, δεν έχετε. Οριφώ χάζα, το διάλογο που μου μιλάει κιόλα. Πάντω να το φτιάξει λίγο και να πει το εκτίζε το οποίο αρνίτε να έχουμε πεθαίνει, να πει όποιο αρνήτερα είναι πλούσιο πεθένει. Δηλαδή, Πιέζε να είσαι πλούσιος. Όχι, ε, θα πεθάνει. Γιατί μόνο τα φράκια είναι που αλλάζουν, δεν έχει να κάνει με Καλά, δεν καταλαβαίνω έτσι κι αλλιώ ποιο είναι ο λόγος να ζει άμα δεν είσαι πλούσιο. Α πάρει μια κοινωνία μόνο για πλούσιου. Νομίζω ότι αυτοί, τουλάχιστον αυτού που δεν είναι πλούσιου, σίγουρα δεν του βλέπουν ω τα ίδια έμβια όταν με του υπολείπου. Καλά έτσι. Δηλαδή έτσι. είσαι πλέπα, ρε παιδί μου. Οπότε τελείωσε. Και μα κυρίζουνταν άνοιγα. Απλά να δούμε πώ μαζευτεί τη πλέπο ολόκληρη και του πνίξτε καμιά μέρα ποτέ. Για να δούμε. Είσαι απεσιόδοξο, έλα, έλα γεια. Ναι Συγγνώμη παραπολιτικά Ναι, ναι Μακούτα Ναι, ναι ε, Ήθελα να σας πω για αυτά που λέτε Να αλλάξουμε λεβιτές και να κάνουμε Ναι, yeah, δεν τα λέμε εμείς Ο πέτσα τα λέει Έλληνες, η ώρα ήρθε. Καυστήρε και θάνατο! Έχουμε τη δυνατότητα εμεί να αλλάξουμε λέβητε? Δεν την έχετε, ο Υπουργό θεωρεί ότι την έχετε. <laughs> καλά κάνετε και γελάτε, αλλά κακούτε και σας άμα δεν την έχετε. Αμπράβο, <laughs> καλά λέτε. Και τέλο πάντων, μα πιάνετε και τον τόπο, οπότε πηγαίνετε να πεθάνετε παραπέρα. Αμπράβο, <laughs> πολύ ωραία, ωραία. Ούτε καν εδώ να καθόμαστε <laughs> να σα μαζεύουμε κιόλα. <laughs> Μην ξεχάσετε το μυτσοτάκι σε εκλογέ, ε! μυτσοτάκι 100%. Οπότε τι μου λέτε, εγώ είμαι υπέρ τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, γεια σα. Γεια σας. Πείρα για αυτό που άκουσα τώρα για τον Άβωνη που λέει. Που κάνει εντύπωση λοιπόν που τώρα ξαφνικά θυμηθήκατε τις δίθεν ακροδεξιέ μου καταβολές. Ωραία. Ο Καρατζαφέρη δεν ήταν υποψήφιο όταν είχε το λαό. Ο Και Αυτό τι σημαίνει, ότι είναι ακροδεξιό και χουντόσπερμα. Ναι. Αυτό σημαίνει. Α, δεν το ξέρω. Αυτό είναι, γιατί ο Καρατζαφέρη τι είναι, ακροδεξιό δεν είναι. Α, δεν ήξερα. Ναι. Α, εγώ, τα ήξερα τα εγώ, τα εγώ το τα... θυμάμαι σκάουτερ μοντέλων. Ε, ήμουν Αθήνα τότε τώρα είμαι και δεν μπορώ να έρθω από, από απευθείας. Δεν χάνετε και τίποτα. Μπορείς, καλύτερα εκεί που είστε, λέω. Δεν είναι καλύτερα. Εδώ με έχουν σπίτι. Δεν μπορώ να πήγω. Oh, Μα, γιατί. Πήγω, δεν βλέπω και όλα δεν κάνω. Μου έχουν κάνει πολλά κι εγώ. Δεν ξέρω από ποιους είναι όμως. Από τη Νέα Δημοκρατία είναι από το... ΣΥΡΙΖΑ είναι, δεν ξέρω. Είναι παρακολουθούν τα τηλέφωνα, παρακολουθούν τα δικά <μίλει> <βολεύονται, όλοι> δεν, <είναι. σίλει> δεν πειράζει, δεν παρέξι Όλοι έχουμε δικαιώσει το αυτό προζιορισμό. Λοιπόν... Κατάλαβα. Να είστε καλά. Ένα καλά δεν τα ξέχασα τώρα. Δεν ε, πειράζει. Είναι. Καλή απελευθέρωση έρχονται. Που Πουλά που, τα βρω τα χρήματα, εγώ μου τα φάγει σοβαρά. Συνδεξιού είμαι. Καλά, θα σα τα δώσω Μιτσοτάκη τώρα, μην αμφώνε. Ένα, από 3 το μακρύτερο και έχει ο παίρνει εκείνο. Βοηθάει στα μάτια το μακρύτερο καμιά φορά. Και το άλλο είσαι να δώτα το συνήθω. Αφού είναι χωρισμένο με τη γυναίκα. Ποια γυναίκα είναι με μεγέθουν. Είσαι χωρί πριν τι ευρωγίε. Τα βρήκαμε, τα βρήκα. Ε? Τα βρήκαν, η εξουσία ενώνει. Μονιάσανε Τα στο σπίτι βρήκαν, του βολτέρου μέσα. Τι ναι? Είναι... Αστεφάνω τι την έχει. Αμέ. <πα, πα>. Αστεφάνω τι την έχει. Χριστιανοί, πράγμα δεξιά, άριστη, είναι χριστιανοί, είναι όλοι. Είναι άθεοι? Αυτή ε, είναι. Και το αυτό οι χριστιανοί οι δεξιοί να δεις, θα ψηφίσουν όλοι Βελόπουλο. Βελόπουλο θα ψηφίσουν οι δεξιοί με αυτά και με αυτά. Fuck the Γιατί ο Βελόπουλο είναι, είναι και ε, εντάξει, έχει του Χριστού, τώρα δεν το ψάξει αλλά πρόκειται, mm. αλλά, παλαιοημερολογείτες, είναι οι μάγοι όλοι. Α, είναι μάγος. Τέλος πάντων. Βέβαια, λογικό να είναι μάγος, Έχω με τέτοια γιατροσόφια που πουλάει, που ναι. Είναι. Το στομακικό είναι εξαιρετικό προϊόν, παιδιά. Αυτό Παπά που τραγουδάει Μίκη Θοδωράκη Ο Μίκης Θοδωράκης είναι τεράστιος Η Ειρήνη Παπά στον τομέα της τεράστια Και πάντα έψαχνα να βρω ποιος μπορεί να το τραγουδήσει Αυτό το τραγούδι χειρότερα από το Μίκη Θοδωράκη Λοιπόν εδώ η Ειρήνη η Παπά Σε ένα τελείως κεφάτο στυλ Αλλά έχει τη δική του αξία Θα τα χα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ε, το βρήκαμε στο αρχείο μα. Υπάρχει ολόκληρο δίσκο που η Ειρήνη Παπά τραγουδάει με ικθοδωράκι. Δεν θα προλάβουμε πολλά σήμερα γιατί έχουμε πολύ υλικό, αλλά νομίζω αύριο θα παίξουμε και κάποια. Ακόμα έχουν μια αξία. Ακούγονται πολύ, πολύ ευχάριστα. Το, ένα νέο site που έχει ξεκινήσει στο Ελλάδα είχε την ιδέα να καλέσει τον πρόεδρο τη ΩΝΕΔ και τον πρόεδρο τη νεολαία ΣΥΡΙΖΑ να μαλλιοτραβηχτούν αφορμή. Ο Τσολιά. Ακούμε εδώ τον πρόεδρο τη ΩΝΕ, Δορφέα Γεωργίου. Αν θέλετε να υποστηρίξετε πολιτικό κεφάλαιο με το να υβρίζετε τον πρωθυπουργό τη χώρα, είστε γελασμένοι. Και μάλιστα, και μάλιστα, γιατί αυτό δεν είναι σάτυρα, είναι πολιτική αλήθεια. Κατ' εμέ. Και την κρίνω. Και έχω δικαίωμα να την κρίνω. Δεν είναι σάτυρα να υβρίζετε σε επίσημο, όπω στο, στο φεστιβάλ του, του, του κόμματο Αξιωματική Αντιπολίτευση και να το γυρνάτε μάλιστα στο γεγονό ότι κρίνεται το λόγο. Δεν κρίνεται το λόγο. Κρίνεται ένα σύνθημα το οποίο εκτσογλανίζει την κοινωνία, Εντάξει, ε, αν θέλετε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου Εμείς δεν θα σας ακολουθήσουμε σα αφήνουμε στο περιθώριο και μάλιστα για να προσθέσω και κάτι Αυτό το σύνθημα Στην συγκεκριμένη παράσταση, έτσι όπω θέλει να την ονομάσετε, που εγώ από που δεν το καταδικάζετε και που δεν το δίνω. Να τελειώσετε για να πω Είδαμε ότι εκφραστή του μηνύματο αυτού ήταν ένα άνθρωπο ο οποίος εισέβαλε παράνομα στη Ρωσία και αυτό γεννά στην Ουκρανία. Συγγνώμη, εισέβαλε παράνομα στην Για τη φωτογραφία του Πούτιν. Για τη φωτογραφία του Πούτιν που εισέβαλε παράνομα στην Ουκρανία ε, και αυτό επίση γεννά πολλά ερωτηματικά, θα, γιατί αυτό δεν είναι σάτυρα. Είναι πολιτική αλητία. Ο πρόεδρο τη Τα λέει αυτά, ε, προφανώς, πολύ καλά κάνει και κρίνει την παράσταση και όλα τα υπόλοιπα. Στο 211108880 είναι ο πολιτικός αλίτης Αποστόλης Μπαρμπαγιάνης, γιατί αυτός διέπραξε την πολιτική αλητεία να κάνει αναπαραγωγή του συνθήματος που μεγάλο κομμάτι του λαού, όλοι ξέρουμε όσοι κυκλοφορούμε, λέγεται σε, με την πρώτη ευκαιρία. Πολιτική αλητεία λοιπόν, ε, απέναντί του ήταν ο γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Β Λοιπόν έχετε πάει σε πολλές παραστάσεις που θα πρέπει να απολογείτε που πάει στην παράσταση αν υιοθετεί 100% αυτά που λέει ένα καλλιτέχνες. Προφανώς δεν έχουμε υιοθετήσει ποτέ σαν οργάνωση, σαν κόμμα Αυτή την ρητορική, δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Παρ' όλα αυτά δεν είμαστε εδώ και ποτέ δεν θα είμαστε εδώ για να λογοκρίνουμε ή για να ελέγξουμε το περιεχόμενο μια παράσταση πριν αυτή βγει ή δημοσιεύτηκα. Ακριβώ όταν λοιπόν μπορεί να επισκεφτείτε εσεί μια σατυρική εκπομπή που να έχει. Σατηρική κύψη... εκπομπή είναι το φεστιβάλ του ΣΥΡΙΖΑ. Η παράσταση του κ. Πα... Παρβαγιάννη είναι μια σατυρική παράσταση. Το φεστιβάλ της νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Δεν, πήγαν σε ένα... δεν πήγανε οι ο άνθρωποι ο καλύτερο καλύτερο και κάθε καλλιτέχνη έχει το δικαίωμα. Να αφουγκράζεται κατά το δικό του τρόπο, έτσι, το τι ε, θέλει να δημιουργήσει σαν αποτέλεσμα και κρίνεται για το αποτέλεσμα που δημιουργεί. Ο κύριο Μπαρμπαγκιάτ λοιπόν κρίνεται για το αποτέλεσμα που δημιουργεί από το κοινό του. Και για να πάω παρακάτω, λοιπόν, για να μην μου ξαναλέτε να καταδικάζουμε ή όχι, δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε εμεί το έργο των καλλιτεχνών, το κρίνει το κοινό. Εμεί, σα είπα, δεν υιοθετούμε την πολιτική, πολιτική. Το να ευρύσει τον πρωθυπουργό τη χώρα δεν είναι σάτιρα, δεν είναι εύκολο. Απλά τα είναι το βρείτε εσύ του καλλιτέχνε. Εγώ κρατάω ένα. Από του δύο επικεφαλίσει των Νέω ότι ο του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ ο Βαχάκι, είπε δύο φορέ τώρα αποστόλη κύριο Μπαρμπαγιάννη αυτό μου άρεσε πλέον. Ο κύριο Μαμπαγιάν, τον είπε και καλλιτέχνη αλλά οκ. Okay. Το κύριο Μαμπαγιάνη και κρατάω και την συνάδελφο του που είναι εκεί, του συντονίζει που κάνει την κομική ερώτηση. Καλύποίησε στον και... ίδιο χώρο, όπου ένα μία ώρα πριν ήταν επί πόση ώρα το σύνθημα το οποίο εξήγησε τον πρωθυπουργό Τη χώρα. Και, είναι, το, και δεν το καταδίκασε, όπω δεν το καταδικάσετε και εσεί. Λέει ο Τυσονέδο ήταν πολύ ώρα το σύνθημα σε μια οθόνη και κάνει την κομική ερώτηση. Συνάδελφο, ήταν πολύ ώρα το σύνθημα. Έχει <laughs> σημασία αν ήταν 30 δεύτερη, αν ήταν 5 λεπτά. Το καταλαβαίνει ο καθένα. Αυτοί είναι οι εκολαπτόμενοι. Αύριο μεθαύριο θα είναι βουλευτέ, πρόεδροι, κόμματο, υπουργοί, όλοι αυτοί θα του δούμε, θα του χαρούμε. και θα του απολαύσουμε όπω απολαμβάνουμε του πάντε. Ο Τωρινό είναι ήδη υπουργό. Θεωρώ αδιανόητο. Και ότι η, η, το φεστιβάλ τη νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε φέτο να ονοματιστεί Σπούτνικ. Το Σπούτνικ είναι ένα κλασικό όνομα τη Σοβιετικής περίοδου. Έτσι, ένα ρώσικο όνομα Σοβιετικό. Νομίζω ότι το λέγανε. Όταν, όταν, όταν φέτο. Ναι, ναι, το λέγανε. Αλλά όταν φέτο. Όλο ο πλανήτη κατηγορεί τη Ρωσία ή την εισβολή στην Ουκρανία. Επιμένει η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Να προβάλλει φιλορωσισμό. <Κι> και όταν μέσα σε αυτόν τον φιλορωσισμό βάζει την εικόνα του Πούτι να υβρίζει τον Έλληνα Πρωθυπουργό με αυτή τη χιδαία φράση από κάτω γελάνε, με συγχωρείτε, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ούτε για ένα πολιτικό κόμμα, ούτε για μια Θα πεις πει, αν τα σοβαρά πράγματα δεν θα πήγαιναν στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Πάντω ήταν πολύ χιδαίο <Κι> όλα αυτά που συνέβη. Δεν ισχύει η ελευθερία εδώ. Δεν ισχύει έκβαση. Ελευθερία έκβαση αυτή για να το παίξουν και εμεί για να του κρίνουμε. Ελευθερία έκβαση Ό,τι κάνει είναι καλό σκαμμένο. Ελευθερία έκφραση σημαίνει σου επιτρέπα να το κάνει. Δεν σου απαγόρευσε κανεί ούτε να λέγονται Σπούτνικ, ούτε να βάζουν τον Τζολιάτ τη Ελληνοφρύνση και να κάνουν σχέδιό Άρα η ελευθερία έκφραση ισχύει. Στα πλαίσια τη ελευθερία εκφράση όμω, κυρία Βίδου, και μην μπορούμε να σχολιάσουμε. Και λέμε, αυτό που έκανε ο Λέα Σύρζα είναι ένα έσχο. Το ότι ο κύριο Τσίπερ πήγε μετά και μίλησε εκεί, σαν σημαίνει τίποτα, ένα δεύτερο έσχο. Η κάλυψη που δίνει ο Σύρζα. Στο σύνθημα αυτό το χειδέο κάτω του Μητσοτάκη είναι ένα τρίτο έσχος και ο φιλοροσισμός, ο, φουλίπου, ο φιλοποτεινισμός που βγάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και η του είναι ίσως και το μεγαλύτερο το από όλα. Πολλά έσχη έχουν μαζευτεί, πολλά έσχη. Ακολουθεί δεύτερο μέρος του λαού. Αποστόλη μου, Έλα. καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Ακού αυτό το ανεκδίκη του τον, τον πέτσα που μιλάει περί περιπσαρμογή. Όποιο αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώ, πεθαίνει. Αυτό βλέπω ε, είναι. να γίνει πράξη, το πέτσα πάλι πέτσα πάλι. Όχι, να σου πω κάτι. Μα έχουν ζαλείσει τα ούπουλα με την κλιματική αλλαγή να πούμε, τότε με την ίδια λογική να μην κάνουμε τίποτα και να προσαρμοστούμε. Όχι ξαναίναν να προσαρμοστεί πεθαίνει, το πάθεν και οι δινόσαυροι. Τι λογική είναι αυτή, γιατί μα θα έχουν ζαλείσει με την κλιματική αλλαγή τώρα. Σωστό. <laughs> Πού είναι η Δηνόσαυρο τώρα, στα παιχνίδια, Άντε, μόνο και στα κηματέρ. Λοιπόν, στο Jurassic Park. Διαφωνώ εγκάθετα με το θήμιο. Γιατί σας ρωτήσαμε κιόλας. Για ποιο θέμα? Για την αισθητική. Τα όσα θλιβερά ακούσαμε είναι ένα ακόμα σημάδι, μία ακόμα συνέπεια της... Η και συτική τη εξαχρίωση του αντιπολιτευτικού λόγου του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει αισθητική. Πήγαινε στη Βαρικόμι, πήγαινε στη Βόρεια Έβληρα, πήγαινε στη Εκκοριτία. Να δει η αισθητική υπάρχει, αλλά είναι μαύρη. Σαν την ψυχή του. Και δεν το κρίνουμε αυτό, καθένα έχει τη δικιά του αισθητική. Ναι, είναι μαύρη όμω η αισθητική άμα Δεν Δε αρέσει εσά. Άμπλο, το, το κάμε να δώσει όλε. Είναι μαύρου, αλλά αυτή είναι μαύρη τι να κάνουμε. Αυτή είναι η αισθητική του μαύρη αισθητική και μαύρη. Ατσιστικό, ραστιστικό το κολυμμάζουμε με το μαύρο. Τέλο πάντων. Και έντοιμα ήταν αυτό από τον Θήμιο, σαν απάντηση για την αισθητική. Μα χωρίζει ρήγμα τεκτονικό, όχι μόνο πολιτικά, αλλά και αισθητικά και ηθικά. Καταπληκτικό, δυστυχώ. Μα είναι, δεν το χορταίνω κι εγώ. Είναι απίστευτο. Απίστευτο, γιατί είναι η πραγματικότητα σχολιασμένη με τον ωραιότερο τρόπο που μπορεί. Μα είναι λιγούρα ο άνθρωπο. Εγώ δεν το χορταίνω, σου λέω. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, βάλε, λοιπόν, δεύτερο πρόγραμμα και πρώτο πρόγραμμα. Βάλε και τηλεόραση. Εκεί να δεις αισθητική. Εκεί να δεις Και έπειγομαι και παλιό. Και ξέρω τι γινότανε παλιά και τι γίνεται τώρα. Mm. Εκεί να δεις αισθητική. Ο Μύχη ακούγεται μόνο όταν γίνεται η επέτειο από θάνατο. Και οι δε άλλοι μεγάλοι συνθέτες, Μαρκόπουλο, Λεωτή, Λοίζο, δεν ακούγονται ποτέ μικρού. Τσικός. δεν υπάρχει. η περίπτωση η playlist η <Δελίδη> Γεια. Yeah. Yeah. Τι κάνει, βρε, διχαστικό πλάσμα. Μα δεν φταίω. Είναι ε, η φύση μου. Έχει διχάσει όλο τον κόσμο. Δηλαδή δεν ξέρουμε αν είσαι, ξέρω εγώ, ένα προδότη που κάποιοι λένε ότι ξεπουλήθηκε έτσι για μια παραστασούλα σε ένα φεστιβάλ και τότε τη ώρα. Αυτό ποιο το λένε, εσύ το λε. Φήμε. Ποιε φήμε, Μωρία, εσύ το λε αυτό. Φήμε, λένε. Φήμε. Ή δεν ξέρουμε αν είσαι τόσο ψονάρα που πήρε την έγλη σου και τη λάμψη σου και το καλλιτεχνικό σου βάρο τέλο πάντων και πήγε ένα. Ένα φεστιβάλ τη κακιά ώρα που δεν το ξέρουν τη μάνα του. Και, και έτω, το έμαθε με τον Άδωνη. Είδες? Κάμψη τη δημοκρατία είναι στο φεστιβάλ τη νεολαία σα να γράφουνε με αυτό και ισόν είναι να γελάτε σαν χάμοι από κάτω. Ορτινάτσα Ού, του Πούτνικ. Ρε, μήπω ο Άδωνη τα έχει βρει με το ΣΥΡΙΖΑ. Λε. Έμα τέτοια διαφήμιση στο φεστιβάλ Σπούρνικ δεν έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα πραγματικά όμω έχει γίνει διάσημο από εκεί που ήταν. Τώρα όχι, τέτοι, μάθαμε ο το φεστιβάλ. Ο κούκο και τα αυγά του ήταν εκεί πέρα δηλαδή. Άρε αποστολή. Αχ, διχάζει. Διχάζεις ψυχή μου, διχάζεις. Δεν διχάζω γιατί το πρώτο μέρος εσύ το λες, δεν το λέει άλλος. Καλά, δικάζεις τότε. Ναι, καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα. Θέλω να μου πει, ρε Απόστολη, μάγκα και τερβίση, το εξή. Πώ γίνεται από τη μία να λέμε μισοτάκι γαμιέ ή μπιτσίπρα γαμιέ και καλά το λένε όσοι το λένε, όπω το λέει τώρα και ο Θημίο, πολύ σωστά. Αλλά απ' την άλλη να λέμε δεν έχουμε δημοκρατία. Δηλαδή, αν πει τώρα στην Ρωσία Πού την γαμιέστε, θα σε ξαναβρούνε. Α, εδώ υπολογίζουμε ότι θα μα ξαναβρούνε, τίποτα. γι' αυτό έχουμε πάρει αέρα, ε. Αγαπητέ, εκεί θα σε ξαναβρούνε. Μήπω θα το κάνουμε και εδώ αυτό, Αμαϊνά. Άμα είναι να μην Α, σε ξαναβρούνουν παιδό, να μην ακοπούν τα... οι μαλακίες. Εσύ, εσύ που κάνεις τον πονηρό συνέχεια να... Όχι, το... εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες. Εσύ που κάνεις τον πονηρό Γιατί εσύ. κρυβόμαστε, αφού από και πίσω αυτό σε... υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Και είστε με τον Πουτινάκο εκεί και κάνεις τα κολπάκια σου. Θα σε ξαναβρούνε τόλοι μου. Ε, για μίλα, είστε... Γιατί κάθε καλά, κότα πάει ε... και κάνει τον έξυπνο στις κοινείς άτυρες. Μαλά, Έλα μαλα Μην μιλάτε <lotion> έτσι, κύριε. Μην μιλάτε έτσι. Έτσι, αλλά αυτό θα πρέπει να προσέχουμε όταν λέμε ότι δεν έχουμε δημοκρατία. Έχουμε παραπάνω δημοκρατία από ό,τι χρειάζεται. Θα έλεγα να κόψουμε λίγο, έχει δίκιο. Έτσι, μπράβο, να κόψουμε λίγο. δεν ε, πιέξτε, Να σφίξουν daí... οι κόλποι. <Jana> λοιπόν, άντε. <Rigi> ναι. Μην κοτάκι! Συνδυάζεσαι! Γίνονται πράγματα <Rug> <R quote> <Ross> όπω καταλαβαίνετε. Φτάσαμε στο τέλο. Δεν χωράει το τρίτο μέρο του λαού γιατί είχαμε πολλά σήμερα. Λογικό. Ε, θα το δώσουμε τις επόμενες μέρες Κλείνουμε όμως με Κώστα Καζάκο Κολλάει στις διαφημίσεις Αμέσως μετά μαγκαζίνο Τα υπόλοιπα εμείς αύριο Η μπαλάντα του Κυρμέντιου Δε λιγάνε τα ξεράδια Και πονάνε τα ρημάδια Κούτσα μια και κούτσα δυο Τη ζωή στο ρημαδιό Μεροδούλη Ξενοδούλη Δερνάνούλη αφέντες Δούλη Ιούλη Δούλη αφέντικο. και μ' αφήναν νηστικό. Αφήνα νηστικό Πάνω χωρί κάτω χώρι, ανηφορικά τη φόρη και με κάμα και βροχή, ως που μου βγαίνει η ψυχή 20 χρονό γομάρι, σήκωσα όλο το νταμάρι και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά του Δι, με Αν το δίκιο θες καλέ μου, με το δίκιο του πολέμου θα το βρεις. Όπου ποθήλευτεριά παίρνεις παθή. Μη χτυπάς τον αδερφό σου, τον αφέντη τον κουφό σου, και στο ίδρυο το δικό γίνεσαι φεντικό. Χάιντε θύμα, χάιντε ψώνιο, χάιντε σύμβολο Αν ξυπνήσεις μονομιάς, θα έρθει ανάποδα οντουνιάς. Χάιντε θύμα, χάιντε ψώνιο, αίδε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μονομιάς, θα ανάποδα οντουνιάς. θύμα, νισι ζμόνο θα φτανά ποδα ο δυνιᾶστα φτανά ποδα ο δυνιᾶς αϊτεφι